Το είσαι, Τα τ' να Το φετινό Πάσχα βιώνουμε με μια νέα κατάνιξη. Μια άσκηση αναστοχασμού για την απελευθέρωση, Εκ της δουλειά του αλλοτρίου, όπως λέει ο ψαλμός. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ προχώρησα σε δικές μου προσωπικές σκέψεις και αναθεωρήσεις. Και δεν σας κρύβω ότι και εγώ προχώρησα σε δικέ μου προσωπικές σκέψεις και αναθεωρήσεις Εδώ Ελληνοφρένια Χρόνια σας πολλά Είμαστε live ζωντάνοι όπως λέμε Από τα Παραπολιτικά Από το ραδιόφωνο 80 Το λέω από την αρχή για να επικοινωνήσετε μέσα Και radio παραπολιτικά.gr. Το mail του σταθμού Και αυτή την ώρα τη εκπομπή. Εδώ είμαστε παρακολουθούμε Μετά το τετραήμερο που είχαμε off Δεν ήμασταν εδώ από μεγάλη παρασκευή Ως και χτες και ε, ξεκινήσαμε με τα εσόψιχα, τα εσωτερικά που μας δήλωσε ότι κάνει τις αναθεωρήσεις του ο Κυριάκο Μητσοτάκης. Εμείς πιστεύουμε ότι τις κάνει. Και λέω λέει ο μπαμπά Μητσοτάκη ότι όλα αυτά είναι μπουρδες, Δεν είναι καθόλου μπουρδες. Το θέμα που. Απασχόλησε το τετραήμερο που πέρασε. Ήταν βέβαια τα αρνιά, η απαγορεύση κυκλοφορία, οι πόλει, δεν κυκλοφορούσε τίποτα παρά μόνο πεζί. Πραγματικά πολύ ωραίε στιγμέ, αν εξαιρέσουμε όλο το βαρύ το υπόλοιπο με τον ιό. Ε, το μεγάλο θέμα ήταν το σκόιλ ελικίκου. την όλα αυτά τώρα κινέζικα για όσου δεν έχετε social media. Στο πρόγραμμα τηλεκατάρτηση που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Εργασία και μπαίνουν μέσα επιδοτούμενα οι επιστήμονες για να μάθουν κάτι παραπάνω από αυτά που ήδη γνωρίζουν ε, κάποιοι βρήκανε κάποια όχι ακριβώ μαργαριτάρια, συνταξίες και μάλλον αποδίδεται όλο αυτό στην απευθείας μετάφραση που έχει κάνει το Google Translate είναι μια εφαρμογή εκεί του Google αν δεν ξέρετε ούτε αυτό δεν μπορούμε να συνοηθούμε αλλά πρέπει να ξέρετε τα βασικά λοιπόν εκεί διαβάζει κανείς Πρόκειται για ένα σκάνδαλο, γιατί αυτό έχει επιδοτηθεί από το ελληνικό δημόσιο με κάτι εκατομμύρια, εκα, σχεδόν 200 εκατομμύρια, 190 αν δεν κάνω λάθο. Και διαβάζει και για παράδειγμα, όποιο μπαίνει να επιμορφωθεί, να τηλεκαταρτιστεί. Διαβάζουμε. Οι μαθητέ με λίμοξη ή απικίε από πολυανθεκλίκ. Μύρκο, μικροοργανισμοί. Η απικιες απο πολυανθεκλικ μικροοργανισμοι η συνταξη και ό,τι θα διαβάζουν, όπω το λέει εκεί. Μικροοργανισμοί είναι οι μόνε πηγέ διασπορά, χωριστέ μικροοργανισμοί με ενδιάμεσου. Του επαγγελματίε αναζήτηση, τι επιμολυσμένε άψυγε διακρίσει, του εμφάν. Αυτά όλα τα γράφει εκεί και πρέπει τώρα να διαλέξει ένα από τα τρία κάποιου για να <laughs> τηλεκαταρτιστεί. Πιο κάτω λέει Σκόιλ ή Σκύλ, μόνο μικρογιώτα Σκόιλ το λέμε όλοι, Ελικικού. Προσθέσει και ελέγχου Λιμόχθηκαν Όλα αυτά είναι, δεν είναι κινέζικα. Είναι αυτά που έχει πληρώσει το ελληνικό κράτο σε πολύ συγκεκριμένε εταιρείε και μπαίνουν μέσα λόγω καραντίνας οι επιστήμονε να τηλεκαταρτιστεί. Ρτιστούν Και ένα άλλο έτσι πολύ ωραίο Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν γι' αυτό τα λέω τώρα Θα τα χρησιμοποιήσουμε εδώ στην εκπομπή Πρέπει να τα ξέρετε Σκοπός μέτζι του Νεούκτη Έτσι το λέει Τι εννοεί ο ποιητή, Κανείς δεν έχει καταλάβει Αυτό βρίσκεται στον εσωτερικό κανονισμό πρόληψης Δείκτες ελέγχου λοιμόξης σε μονάδες υγείας επιτήρηση λοιμώξη σε χώρε, παροχέ, υπηρεσίας υγείας. Όλα μαζί άλλα αντάλλον. Βάλανε κάποιον εκεί τα μετέφρασε όπως ήταν στα αγγλικά χωρίς να καταλαβαίνει κανείς τώρα τι είναι ο μέτζη του νεόκτη κανείς δεν έχει καταλάβει ούτε και το σκόηλε ηλικίκου. Καλύτερα γιατί και την υψηλή τέχνη κανεί δεν την καταλαβαίνει. Γιατί αν την καταλάβαινε όπως έλεγε και ο θα ήταν τσιφτετέλη Οπότε, ο Κυριάκο λοιπόν, Μητσοτάκη, που όλοι τον καταλαβαίνουμε τώρα που κάνει και τι αναθεωρήσει του, είχε μιλήσει στην αρχή, των, στα πρώτα του διαγγέλματα του κορονοϊού, για αυτήν ακριβώ την τηλεκατάρτιση. Συμπολίτε μου, νέα μορφή παίρνει και το σύνολο του δημόσιου τομέα. Οι υπηρεσίε του ψηφιοποιούνται και απλώνονται για να εξυπηρετούν πιο εύκολα και πιο σύντομα τον πολίτη. Το Gov.gr έχει μπει για τα καλά στη ζωή μα. Αποδείχθηκε, για παράδειγμα, πω το κράτο πρέπει πρωτίστω να αξιολογείται με βάση την αποτελεσματικότητά του. Και πως όταν το κράτος δεν γίνεται ελάφρα τη εξουσία, τότε μετατρέπεται σε αληθινή πολιτεία. που αναθέτει την ευθύνη των κρίσιμων τομέων στους πιο άξιου. Κουλή τα, <κατή, Κουλίκι> τα <κατά> στου πιο άξιους. Γουλήκτητα κατί, <Κουλίκι τα κατά> Στου πιο άξιου. <Κουλίκι> <κατή, Κουλίκι τα κατά> και 85.000 επιστήμονε δήλωσαν συμμετοχή σε προγράμματα αμοιβόμενη τηλεκαθάρτηση. Για να μάθουν τι είναι το μετζί του νεόκτη, που δεν θα μάθουν δηλαδή, το σκόι λελικίκου και τα άλλα τα ημικινέζικα, ημιελληνικά, ακατανόητα, ακατάλληπτα και διάφορα άλλα. Στου πιο άξιου λοιπόν, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, έχουν αναθέσει σχετικέ υπηρεσίε. Απεδείχθη, αν μπείτε και διαβάσετε τι ακριβώ συμβαίνει, είναι όντω η πιο άξιοι. Όλο αυτό, επειδή ο κόσμο κάθεται στα σπίτια και είναι εξοικειωμένοι όλοι πια με μια κάμερα που έχουν στο κινητό και βάζουν και γράφουν ένα Θεούλη το έκανε βιντεάκι να στατηρήσει λίγο το σκόιλ ελικίκου του ελληνικού κράτους. Στο σημερινό μας μάθημα θα μάθουμε πώς να αλλάζουμε το wallpaper του computer μας και πώς να συνδεόμαστε στο Ιντερνετ. Έχετε έτοιμα τα voucher σας και ξεκινάμε. Για να αλλάξετε το wallpaper στο computer σας, ανοίγετε το κομπιούτερ σας... Περιμένετε και όταν έχουν ξεκινήσει τα Windows, κάντε δεξί κλικ στο πράσινο και μετά πάτε στα Display Settings. Θα δείτε ότι έχει και άλλα settings αυτό το παράθυρο, αλλά τα άλλα δεν σας ενδιαφέρουν. Επιλέγετε Wallpaper από αυτή τη λίστα και πατάτε OK. Και έτσι αλλάζετε Wallpaper στο computer σας. Το δε, επειδή δεν το βλέπετε, υπάρξε βιντεάκι στο YouTube, το δε άνοιγμα του κομπιούτερ, άνοιξε στα Windows 95, γιατί όλα αυτά είναι με όρους δεκαετίας 90 ε, και ίσως λίγο πιο πριν. Ενέπνευσε όλο αυτό με την τηλεκατάρτιση και την ε, μεγάλη απάτη, που είναι και εξαφανισμένη από τα μέσα ενημέρωσης γενικότερα. Ενέπνευσε και τραγούδια. <Τι> Μες στους βουρούς, φτά, βαράβα, τζί, του νεού επιμόρφωση 600 Για να συνδεθείτε στο Ιντερνετ χρειάζεστε ένα μόντεμ. Το μόντεμ μπορεί να είναι εξωτερικό όπως αυτό εδώ ή εσωτερικό. Εγώ, επειδή έχω λαπτόπ, έχω απ' αυτά τα καινούρια, τα PCMCI. Πάτε στον υπολογιστή σας και με το ποντίκι βρείτε στο πράσινο μια εικόνα ενός τηλεφώνου που από κάτω λέει «Dialab». Κάντε διπλό κλικ πάνω του και στο παράθυρο που θα σας ανοίξει πατάτε το «Connect». Θα ακουστεί ένα τρομακτικό ήχο από το μόντεμ σας, αλλά μην τρομάξετε. Περιμένετε μέχρι να σταματήσει. Τώρα που σταμάτησε, να ξέρετε ότι είστε ήδη στο μαγικό κόσμο του Ιντερνετ. Αυτά ήταν μόνο λίγα από τα πράγματα που θα μάθετε στα μαθήματά μας εδώ, για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε το υπόλοιπο του 2020 με σιγουριά και βεβαιότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. έχει πάρει και το ύφος του καθηγητή που λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό γίνε 30 χρόνια πίσω αυτός ο Θεούλης κυκλοφόρησε προχθές αυτό το βίντεο από χθε το βράδυ έχει και ένα δεύτερο Γεια σας καλωσορίσατε στο δεύτερο μάθημα του ειδικού προγράμματος τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για τους πληττώμενους επιστημονικούς κλάδου της χώρας από το κορονιαίο. με την κρίση του κορονοιαίου είναι πιο σημαντική η καθαριότητα για να μην λιμωχθείτε. Στο σημερινό μάθημα, θα μάθετε πώς να καθαρίζετε το ποντίκι και το CD-ROM του κομπιούτερ σας, αν είναι multimedia το κομπιούτερ σας. Έχετε έτοιμα τα βάουτσερ σας και ξεκινάμε. <Το> για να καθαρίσετε το ποντίκι σας, Κλείνετε το κομπιούτερ σας. Προσοχή! Μην κλείσετε το κομπιούτερ σας από το κουμπί, αλλά πρέπει να κάνετε σαν τάου πρώτα. Αφού κλείσετε το κομπιούτερ σας, βγάζετε το ποντίκι από πίσω από το κομπιούτερ σας και το γυρνάτε ανάποδα. Θα δείτε ότι έχει μία μπάλα από κάτω και ένα στεφάνι. Γυρνάτε το στεφάνι προς τα αριστερά και βγάζετε την μπάλα. Παίρνετε μια μπατονέτα από αυτή που καθαρίζετε τα αυτιά σας με λίγο ενόπτευμα και καθαρίζετε κάτι ρόδες που έχει μέσα εκεί. Μετά ξαναβάζετε την μπάλα στη θέση της και την ασφάλεια πολύ προσεκτικά με το στεφάνι. Τώρα έχετε καθαρό ποντίκι. Κουλικίτακα, κουλικίτακα, κουλικίτακα, κουλικίτακα, ή, Με, με τον Κυριάκο Μιτσοτάκη και την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι τη χώρα, θέλω να σα πω ότι είμαι πραγματικά αισιοδόξο. δεν είναι μόνο ο Μποχδάνος, Πραγματικά αισιοδόξο. Όλοι είμαστε πραγματικά αισιοδόξοι, επειδή ακριβώ υπάρχει ο Κυριάκο Μιτσοτάκη στο τιμόνι, ο μεγάλο τιμονιέρη, και η Νέα Δημοκρατία επίση και αυτή στο τιμόνι τη χώρα. Τα είπα αυτά σε κανάλι. Ο συνάδελφο, που προλαλήσα συνάδελφο, και μίλησε και για κάποιο φω. Με, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο τιμόνι της χώρας Θέλω να σας πω ότι είμαι πραγματικά αισιόδοξο. Μπράβο! Ε! Πιστεύω ότι η κρίση του κορονοϊού θα είναι η αρχή της μεγάλης μας εθνικής ανάκαμψης Που θα κρατήσει χρόνια, θα αγκαλιάσει όλους Μάλιστα. τους Έλληνες, θα καταργήσει διαχωριστικές Και επιτέλους θα μας δώσει ξανά τη θέση που αξίζει η πατρίδα στο φω. Επιτέλους μας μας το φως, δεν δεν μας το Και επιτέλους θα μας δώσει ξανά τη θέση που αξίζει η πατρίδα στο φως επιτέλους θα μας δώσει ξανά τη θέση που αξίζει η πατρίδα στο φως αυτό το φως, πολύ το περιμένουμε το φως και εδώ μια διαφορετική άποψη για το τι ακριβώς σημαίνει ο κορονοϊός. Για όλο τον πλανήτη είναι πένθος, είναι καταστροφή της οικονομίας, της παγκόσμια, των μεγάλων χωρών και και και. Εδώ είναι κίνηση για φως, σύμφωνα πάντα με τον προλαλήσαντα, τον συνάδελφο. Αυτό το φως όμως μπορεί να διακοπεί ανα πάσα στιγμή, διότι όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, έδωσε συνέντευξη και ο Αλέξης εβδομάδα. Μόνο εμεί ασχολιόμαστε με τον Αλέξη Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται. Ε, και ο ίδιο, βέβαια. Ο Αλέξη Τσίπρας λοιπόν, κατάλαβε τι παίζει ακριβώ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν κάνει την εσωτερική ανασυγκρότησή του ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι εύκολο για τον κύριο Μητσοτάκη να ξεμπερδέψει α, με την αριστερά, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι εύκολο να ξεμπερδέψει με τι προδευτικέ δυνάμει, ναι. με τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη του τόπου. Κουλίκι τα, τα κατά! Μου είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο να διαβάζω ότι στο μυαλό του κ. Μητσοτάκη τούτη την ώρα που ο κόσμος χάνεται, ναι. δεν είναι πως θα ξεμπερδέψει με τον κορονοϊό, αλλά πως θα ξεμπερδέψει με τον Τσίπρα. Πολύ άρχισα μικρόφωνα όλα, πολύ πετυχημένο, πάρα πολύ πετυχημένο, γέλασε και ο ίδιος, περνάει όμορφα, με αυτά που λέει αν κάτι απασχολεί το μυαλό του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή ειδικά αυτή τη στιγμή, είναι αυτό ακριβώς. Η απειλή του αλέξη τσίπρα, που έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατό, ένα ακόμα με απόψεις, συγκροτημένο, ε, γερό, όπω το ξέραμε, επιτυχημένο από την προηγούμενη διαχείριση τη κυβέρνητική εξουσία και όλο αυτό απασχολεί όντω το μυαλό. Του Κυριάκου Μητσοτάκη, περισσότερο από τον κορονοϊό, είπαμε Κυριάκος Μητσοτάκη, και να ακούσουμε, έχει να μα πει πολλά. Το φω τη ανάσταση θα φωτίζει το δρόμο μα. Μέχρι η ζωή να επιστρέψει, βήμα-βήμα, στου κανονικού τη όπως Όπω καλούσε ο Απόστολο Παύλος. Μέχρι τότε, σεβόμαστε του ειδικού, πειθαρχούμε στους κανόνε. Κάνουμε άλλα λόγια, την αγωνία μα αγώνα. Όπω καλούσε ο Απόστολο Χριστό Ανέστη. Χρόνια πολλά σε όλε και σε όλου. Όπω καλούσε ο Απόστολο Μύρισε λίγο 21η Απριλίου Η αλήθεια είναι ότι μύρισε λίγο 21η Απριλίου Γιατί έχουμε 21η Απριλίου Χρόνια πολλά και όλα στο κοινό εδώ Όσου ε, αφορά, η συγκεκριμένη γιορτή, όλου δηλαδή μα αφορά, είναι μια πολύ συγκεκριμένη γιορτή. Χαρά τη δημοκρατία, θα έρθουμε σε αυτήν σε λίγο. Απλά βάλαμε τον Άδωνη ω προπομπό. Να μείνουμε λίγο στα όσα είπε, όχι ο Απόστολο Παύλο, θα μείνουμε στα, σε άλλα, αλλά σε αυτό το κλίμα πάντα, στο κλίμα αγάπη, αλληλεγγύη. Το αγαπάτε αλλήλου με άλλα λόγια, είναι ένα ιερέα στα, στα πευκάκια, εδώ στην Αττική και έβγαλε ένα κήρυγμα προχθέ μόνο του, όπω όλοι και είχε εκεί να πει όλο αυτό το χριστιανικό μήνυμα συμπυκνώμένο. Έσχος που κατείνησε η Εκκλησία της Ελλάδος Έσχος, ντρέπομαι, ντρέπομαι Απορώ και δεν εξίσταται ο λαός Μας έχουν φυλακίσει με απάτη για μία γρήπη Όλοι το λένε, τα κανάλια, οι καναλάρχες οι δημοσιογράφοι αυτά λένε μεταξύ τους. Έσχος! Αυτό το έσχος δεν θα το σβήσει η ιστορία. Έσχος! Έστω Την αισχάτη ώρα! Μετανοήσατε αρχιερείς και άρχοντες. Άλλως η οργή του Θεού είναι πάνω από τα κεφάλια σας. Διευθυνόν των αγίων πατέρων ημών. Κύριε Ιησού, Χριστέ ο Θεό, Ελέησον και Σουόσον, α. Αμήν. Είναι ωραίο πως αλλάζει το χρώμα τη φωνή. Μόλι τελειώνει τι κατάρε και αρχίζει το διευκόλυν, γιατί είναι χριστιανό παναπόλα. και μέσα στην εκκλησία, μπροστά στο ιερό. Και έλεγε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Μια άλλη τώρα Ελληνίδα, καθαρή Ελληνίδα, αποφάσισε στο μπαλκόνι τη να βάλει κάτι ηχεία τεράστια, επαγγελματικά σχεδόν, όχι σπιτιού, για να μεταδίδει τη θεία λειτουργία. Ένα πρωί, νομίζω, ήταν μια από αυτές τις μέρες. Ε, τα πήραν οι γείτονες, θέλαν να ηρεμήσουνε, είναι που είναι τα νεύρα όλων κάπως, να έρθει σε καραντίνα και να ακούσει και από τα ηχεία τέρμα, θα ακούσετε τώρα, θα καταλάβετε, τη Θεία Λειτουργία τη έφαναν την αστυνομία. Και η συγκεκριμένη συνελληνίδα και με το δίκαιο τη βγήκε από τα ρούχα της. Καλημέρα σας. Εδώ βλέπετε τη φίλτατη αστυνομία... Να έρχεται να γράψει εμά που έχουμε βάλει την Εκκλησία. Δείτε και την ωραία τη γειτονιά. Δείτε, όλοι η εδώ σε αυτή τη γειτονιά. Επειδή βγάλαμε το ηχείο και βάλαμε την Εκκλησία έξω. Ήρθε η γειτονιά, τρεβάστηκαν στι σι σιρήνε για να κατέβουμε να ανοίξουμε και να μα επιβάλλει πρόστιμο γιατί έχουμε ψαλμοδίες δυνατά. Ποιον ενοχλούμε δυνατά. Ωραία κοινή ησυχία δεν είναι. Δεν ενοχλεί το δυνατά, κυρίε και κύριοι. Ενοχλεί η Εκκλησία. Ο Χριστό. Που <Τι> είτακα, Καλέσανε και του διάδε λε και είμαστε εγκληματίε. Καταλάβατε! Χουρίκητακατε, <Τι> που τακατα! <Τι> Γιατί είχαμε τα έχει έξω και ακόμα τι σαλματίε, κύριε και κύριοι. Το βλέπετε! Τρει διάδε και ένα περιπολικό. Γιατί για ένα ηχείο και τιλμοδίε. Ο Χριστό εχλική κύριε και κύριοι. Χουρήκειτακατή, <Τι> που τακατα! να πάνακαν αυτέ τι μαγέ του. Σους λάθρο και μετά. Ξυπνήστε γιατί χανόμαστε. <μιλή> ξυπνήστε μας παίρνουν την πατρίδα. <οοβή> Σχεδόν μας την πήραν την πατρίδα. <οβή> παίρνουν τη θρησκεία μας τώρα. Ξυπνήστε πριν αργά. Ξυπνήστε. Ξυπνήστε. Αυτό ήθελε να ξυπνήσει του γείτονε, γι' αυτό είχε βάλει τα ηχεία τέρμα στην τσίτα, για να ξυπνήσει του γείτονε, αλλά δεν, οι γείτονε τι αντίστηκαν και επανέρχεται στο μήνυμά τη εδώ. Δεν είναι η Εκκλησία, είναι ο Χριστό, εδώ η κυρία, τα ξέρει όλα και το ύφο τη και λέει και το κυρίε και κύριοι, απευθύνεται προ τον κόσμο, γιατί αυτό είναι το ωραίο. Όλοι αυτοί είχαν την πετριά, την έχουν φάει και είναι πολλοί συμπολίτε μα που έχουν φάει πετριά, αλλά τώρα έχουν ένα μικρόφωνο, μια κάμερα και τα εξωτερικεύουν όλα αυτά, τα ανεβάζουν στα διαδίκτυα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ λυτρωτικό για του υπόλοιπου, για του ίδιου όχι και τόσο. Τι είπαμε ότι έχουμε σήμερα 21 Απριλίου. Μύρισε λίγο η 21η Απριλίου. Μέσα στα Απρίλη τη γιορτή, το μέλλον χτίζει. Χούντα! Αγκαλιασμένη, δυνατή, μεργάτια, πρώτη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη. Εγώ παραμένω πάντα πιστός στρατιώτης παράταξης Και πρώτον τον στρατιώτη Πραξικόπημα Δικατορία Μες στις καρδιές αντίσε τη, τη, τη ζεστή Του Αυριού Ιουλιακά Μύρισε λίγο 21η Απριλίου. Έχουν σταστεί, για μας Χριστή, θρησκεία, οικογένεια και πάρα πολλά Ελλάδα. Ορκίζομαι θα δώσω το αίμα μου για να εκδηγηθώ και να λευθανώσω την πατρίδα. Και πάρα πολλά Ελλάδα. Ο ύμνος, ο ύμνος της Χούντας της 21ης Απριλίου πεζόταν τότε από τα ραδιόφωνα, δεν είχε και πολλά, και τον διαθύσαμε λίγο για να το φέρουμε στα δημοκρατικά δεδομένα της εποχής. Γιατί συνέβη η δικτατορία της 21ης Απριλίου. Του -tanks, ένα μυστρή και μία πλάκα το Μάρξ, ατάκα Εσώσαμε το λαό Από τι? Από τον κομμουνισμό Από νέο, από τον τέταρτο γύρο Του κομμουνιστικού κόμματος Διαλέγετε ένα πτηνό Ή δυνατόν με δυο κεφάλια <στι> Το στήνεται στον ίνιτο Με τα φτερά του σαν βεντάλια <στι> Αλλάς Ελλήνων, χριστιανών, άνευ, βουλής και κολογών. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ισύων. Σύστημα επιθυμεί. Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμόν. Έτσι τα έτσι μόνο ζουν. Τα ρέτα τα ρέτα τζουν, ήταν ο Πατακό που μιλάει για του λόγου που επιβλήθηκε την κοιντακτορία, η πρώτη φωνή, για όσου δεν το ξέρετε, και η δεύτερη του Γεωργίου Παπαδόπουλου, η φωνή, η Χούντα. Έκανε και καλά, εκτό από δρόμου και ότι κοιμόμασταν με τα παράθυρα ανοιχτά και όλα τα υπόλοιπα. Έκανε και καλά. Κάποιου του έκανε αγωνιστέ, του έβγαλε από το, το μικρό καλούπι του μικρού ανθρώπου και του έκανε ρωμαλαίου αντιστασιακού αντάρτε. Αυτού του τόπου, κάποια στιγμή αυτοί δίκησαν και τη χώρα. Τι θα κάνει, τι θα κάνει. Είχα πολεμήσει κατά τη δικτατορία. Όταν κάποιοι άλλοι κάθονταν στα σπίτια του. Αυτό είχα κάνει. Ήμουνα στην παρανομία. Είσαστε εσείς στην παρανομία. Εγώ πήγα και έβανα κροτίδε, τι λέγανε. Χριστός Τις λέγανε. Χριστός Ανέστη. Ο Πρωθυπουργό της χώρας εκείνη την εποχή ήταν στην παρανομία και πήγαινε και έβαζε κροτίδε, τις λέγανε όπως είχε πει στη Βουλή γιατί ήταν στην παρανομία δεν καθόταν στα αυγά του και να τελικά που οδηγήθηκε ένας από τους λόγους που έφυγε η Χούντα ήταν και αυτός κατέρευσε η Χούντα ήταν και αυτός. Το μεγαλύτερο όμως καλό, το μεγαλύτερο που μας έχει κάνει η Χούντα εκτός από τους δρόμους και όλα τα υπόλοιπα που λένε πάρα πολύ και ότι είχαμε ψωμί και τότε να φάμε το μεγαλύτερο καλό είναι αυτό που μας λέει τώρα η Ντόρα Μπακογιάννη. Και μετά ήρθε η Χούντα και αποφάσισε να βάλει τον μπαμπά μου και τη μαμά μου υπό κράτηση. Οπότε μα έκανε ένα καλό η Χούντα γιατί μα έκανε τον Κυριάκο. Ραγούδι αγάπη αντίχη. γελούν όλα τα χείλη Μας έκανε τον Κυριάκο Και ζμίγουν μέσα στη ψυχή Του 21 η εποχή Κι 21 του Απρίλη Οπότε μα έκανε ένα καλό η Χούντα, γιατί μας έκανε τον Κυριάκο Ο Μπόμπος το Μπόμπο μα έκανε δηλαδή <laughs> η Χούντα. Μα έκανε τον Μπόμπο επανομαζόμενο. Γιατί κανονικά είναι Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν έζησε όμω πολύ. δεν έζησε πολύ, Ναι, μεν καλό. Γιατί η Χούντα, κοιτάξτε τι μα άφησε να δεν είχαμε σήμερα τον Μπόμπο, τι θα είχε γίνει και τι θα είχε απογίνει η χώρα, ο λαό, η υγεία και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έζησε όμω πολύ εδώ, στον τόπο μα, στην πατρίδα, ο Μπόμπο, γιατί στου έξι μήνε άρχισαν τα βάσανα. Εγώ ήμουνα πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη φούρτα. Λοιπόν, και εσύ σαν τα πρώτα, γιατί γελάτε κύριοι, γιατί γελάτε κύριοι, γιατί γελάτε κύριοι, γιατί γελάτε. Γιατί γελάτε, γιατί γελάτε, δεν το καταλάβαινε αυτό. Το θεωρεί ω κάτι πάρα πολύ σοβαρό στο βιογραφικό του, γιατί από 6 μηνών άρχισε να το γράφει, μετά το εμπλούτησε και του είχε κάνει εντύπωση όταν είπε ότι ήταν εξόριστος 6 μηνών μωρό, γιατί είχε αντιστασιακή δράση φαινόταν από τότε και αυτός, όχι στα τις κροτήδες του Σιμίτη που τις έβανε, αλλά είχε αντιστασιακή δράση. Φαινόταν πως αντίθασος θα γίνονταν. Πέρα από αυτά τα ευτράπελα, η Χούντα επέφερε πλήγματα βαθύτατα στο σώμα της Ελλάδας, του ελληνισμού, ε, το καταλαβαίνει ο καθένας, στοιχειοδός να γνωρίζει μερικά πράγματα, υπήρχαν άνθρωποι που αντιστάθηκαν, όχι πάρα πολύ, αλλά υπήρχαν άνθρωποι που αντιστάθηκαν. Το πλήρωσαν όπω το πληρώνουν πάντα αυτοί που αντιστέκονται. Πίσω από αυτού κρύβονται πάρα πολύ και πάρα πολλά, και αυτό συμβαίνει και αυτό με στο πρόγραμμα. Είναι θέμα συνείδησης, πω νιώθει πιο καθαρό, ώστε όταν κοιτά το πρόσωπό σου τον καθρέφτη να λες, Εγώ κάνω αυτό που πρέπει να κάνω για μένα και μετά για όλου του υπόλοιπου. Ένα ντουκουμέντο τι ακουγούνταν τέτοια ώρα πριν 53 χρόνια από το κρατικό ραδιόφωνο. ότι δημιουργηθήσεις εκρύθμου καταστάσεως από το Μεσορικτίου ο στρατός ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Βασιλικόν Διάταγμα Έχοντας υπόψη το άρθρο 91 του συντάγματος και κατόπιν όπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως αναστέλαμε τα διατάξεις των άθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του ενισχύει συντάγματος καθόλου το κράτος λόγω εκδίδου απειλής κατά της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας της χώρας εξ ασωτερικών κινδύνων. Εν Αθήνες, τη 21η Απριλίου 1967, Κωνσταντίνος, βασιλεύς των Ελλήνων. Συλίψεις, Τη Τετάρτη και Σαββάτο, αλλά μπορείτε και από χτε για να τους έχετε από κάτω. Πρόσπορη μέρα για όλα αυτά, μία από τις τόσες του Απρίλη. Αρχίζεται πρωί-πρωί και τελειώνεται το δίλη. Τάλας ελληνών, χριστιανών, άνευ βουλής και εκλογών. Η λίγο η σου. Μήρισε λίγο 21η Απριλίου. Τα ζωμ. Γενικώ εδώ ελληνοφρένια όπω Κάθε μέρα μία με δύο από τα παραπολιτικά. Ο Δημήτρης Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφραίνανετ.gr, το επίσημο site. και μας ακούτε τώρα live μετά έχω γραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω έχει διάλογο και κάνετε και εγγραφή. Ο Θεούλης που είπα πριν που ακούσαμε τα μαθήματά του για την τηλεκατάρτιση ε, είναι ο Αντώνης Δημόπουλος. Ε, που έχει κάνει, το έχει κάνει και πολύ ωραία, το έχει στήσει και πολύ ωραία. Βρείτε τα να τα βάλουμε και Ελπίζω λαμβάνονται τα μηνύματα από την υπηρεσία, να τα ανεβάσουμε. Είναι πάρα πολύ όμορφα και ότι πρέπει με όλη αυτή τη βλακεία, τη διάχυτη και την απάτη σε συνδυασμό με τη βλακεία, όπω συνέβαινε και επί όπως όπω συνέβαινε και μετά. Γιατί είναι τόσα τέτοιου τύπου αυτά τα αρπακτικά που δεν έχουν και ίχνο αυτοσεβασμού και κάνουν ό,τι να είναι, αρκεί να τσιμπήσουν το κρατικό χρήμα για να προχωρήσουν παραπάνω. Πουλώντα αέρα, αέρα, είναι μια δουλειά που ανεξαρτήτω καραντίναση μη. Λειτουργεί αυτό τον τόπο. Θα πάμε στι πρώτε διαφημίσεις χωρί λαό. Έχουμε πέσει διέξω και σε λίγο είμαστε εδώ. Το φετινό Πάσχα βιώνουμε με μια νέα κατάνυξη. Μια άσκηση αναστοχασμού για την απελευθέρωση. Εκ τη δουλεία του Αλλοτρίου, όπω λέει ο Ψαλμό. Και θα σα κρύβω ότι και εγώ προχώρησα σε δικέ μου προσωπικέ σκέψει και αναθεωρήσει. Μπούρδε. Σταματήστε ότι κάνετε. Ο Κυριάκο αναστοχάζεται και κάνει αναθεωρήσει. Δεν είναι μπουρδε που επιμένει ο μπαμπάς, ξέρει περισσότερα. Είναι πραγματικότητα γιατί, για να το λέει ο Πρωθυπουργό, εξυμνών κρατούμενος, ε, πολιτικός, ε, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Να ακούσουμε τι ειδήσει από την ελληνική αστυνομία. Η τίτλη σε ένα λεπτό, στο μικρόφωνο, ο Παλούρδο, δημοσιογράφος Μάλη. Αρνάκι στο φούρνο με πατάτες, χωριάτικη σαλάτα και γαρδουμπάκια, έφαγε την Κυριακή του Πάσχα ο πρωθυπουργό και Σωτήρας ημών, Κυριάκος Μητσοτάκης, τηρώντας το έθιμο. Στο τσούγκρισμα των αυγών που ακολούθησε με τα μέλη της οικογένειάς του, κατάφερε και έσπασε τα αυγά όλων, αποδεικνύοντας ότι έχει στόφα ηγέτη που είναι γεννημένο για τα δύσκολα. Μετά το σκόηλε ηλικίκου, νέα προγράμματα τηλεκπαίδευσης ξεκινά το Υπουργείο Εργασίας με αντικείμενα εκμάθησης τα εξή, Χρήση σταθερού τηλεφώνου, μα θερμοσύφωνα χρήση κούπας, απλής και ηλεκτρικής, άνοιγμα ψυγείου και χρήση τηλεκοντρόλ. Τα προγράμματα αφορούν μεταπτυχιακούς επιστήμονες και είναι επιδοτούμενα. Το δε του ποσού ανέρχεται στα 780 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ υπαρκτό πρόσωπο είναι ο Μέτζης του Νεόκτη που αναφέρεται στο τάχα μου σκάνδαλο που ανακάλυψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο κύριος Μέτζης είναι υπαρκτό πρόσωπο εξέχων στέλεχος επιχειρήσεων και είναι γιος του γνωστού αριστοκράτη των Αθηνών Νεόκτη, απόγονου του αρχαίου Νεόκτη, βασιλιά της Νεοκτίας. Τα δόντια του επί ένα πεντάλεπτο θα τρίξει ο Αλέξη Τσίπρα σε σημερινή του εμφάνιση σε διαδικτυακή συνέντευξη. Θέλει με αυτόν τον τρόπο να δείξει ότι τελείωσε η περίοδο χάριτος προ την κυβέρνηση. Το γεγονό χαροποίησε τα μέλη τη κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία θα συντονιστούν διαδικτυακά. Σύμφωνα με πληροφορίε, αύριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα κρατήσει την αναπνοή του για 10 λεπτά. Συνταγές με τα τσουρέκια που περίσεψαν πρόκειται να δώσει μέσω διαδικτύου η του πρωθυπουργού σήμερα το βράδυ από ειδικό πρόγραμμα τηλεεκπαίδευσης για νέους μάγειρε και μαγείρισε. Το πρόγραμμα θα φέρει τον τίτλο «Σκόιλ τσουρεκίκου», ενώ θα ακολουθήσει το πρόγραμμα «Σκόιλ κουλουρίκικου». Καιρός. Καιρός να αρχίσουμε να τρώμε το αρνί με γκότζι Μόνο με κοντζιμπέρ δεν το έχουμε φάει το αρνή αυτέ τις μέρες με όλου του άλλους τρόπους. Έχει φαγωθεί τα προγράμματα τηλεκατάρτησης, επεκτείνονται σε πάρα πολύ χρήσιμα θέματα όπως ακούει, μπορείτε να ακούσετε και να καταλάβετε. Ξεκίνησε από χθες και η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και επιτέλους το μου επανήλθε. Και ήταν όλοι με τα παιδιά του, όπω και ο πρωθυπουργό τη χώρα μα. Yeah. Ο παλιά Μιτσοτάκη με τη σειρά του, τη Μαρέβα. Παιδιά, παιδιά oui. πολύ ωραίο σπίτι ο Μιτσοτάκη. Δεν δέχονται το σπίτι, αλλά είναι στο λικαβιτό από ναι, την ναι, παλιά. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο παλιά ο γιο του είναι ο ίδιο ο πρωθυπουργό. Παιδιά, η ομοιότητα είναι συγκλονιστική. Oh, δηλαδή, παιδε. ο, το... Έρι... ο πρωθυπουργό, μια και στη μαμά του. Παιδιά, τι στηλάβει η είναι η Μαρέβα αργά, μου Πάρα πολύ στηλάβει και ωραία κακορίτσια και πολύ ωραία. Και ο Μιτσοτάκη είναι ο ωραίο άντρα. Σπίτ, πολύ υψηλό, Να πούμε ότι ήταν με τα τρέ Μα δεν το πήραμε καν γλύψιμο. Αυτά τα λέει ο κάθε Έλληνα. Τα λέει για τον Κυριάκο, για την οικογένεια, για το σπίτι. Οτιδήποτε μπορεί να πει κανεί για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα καλύτερα τα είπε από την καρδιά του. Αντικειμενικέ προσεγγίσεις είναι. Δεν είναι γλύψιμο. Δεν καταλαβαίνω γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη να απαντήσει αν τον γλύφουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Χούντα μα άφησε και κάτι άλλο. Δεν το είχαμε καταλάβει από την αρχή. Στην πορεία το αντιληφθήκαμε. Είναι η προφορά σε ελληνικέ λέξει.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 Αυτό ήταν από τα πρώτα με προφορά G τη Ντόρα Μπακογιάννη. Μετά νομίζω ήταν τα σοκολατάκια και μετά άρχισε και δεν τέλειωνε. Είναι και ίδιο ότι τραβάει και πουλάει όλο αυτό και οτιδήποτε G, τσι ή ότι άλλο το φορτώνει, το φουσκώνει, του δίνει την προφορά που δεν υπάρχει εδώ στην ελληνική γλώσσα, αλλά σε άλλε γλώσσε μπορεί. Όχι, μπορεί, υπάρχει σίγουρα. Έτσι λοιπόν μάθαμε και κάντε το και σαν εικόνα. Δεν υπήρχε ο Κυριακό ήταν λίγο πριν, πώ τον πήραν με τι πιτζάμε στον Κωνσταντίνο Μητζωτάκη. Και αυτό έχει χαρακτήσει τη μνήμη της δόρας και των υπολείπων λαός. Ακολουθεί και μας πάει και στις διαθμίσεις. Σα αποστόλυ. Θέλω, σαν υπεύθυνο πολίτη, να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στι κυβερνήσει ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, τον Παρμπαφώτη, να μην ξεχάσω, για τον προβληματισμό του μεγάλου που έχουμε. Που έχουμε βγει από τα μνημόνια τώρα που έχουμε λεφτά και προβληματιζόμαστε, μην έχουν κολλήσει οι ΙΕ πάνω στα χαρτονομίσματα. Α, Έτσι, το... ε, να τα επιστρέψουμε. Ε... Να τα επιστρέψουμε σε μια τράπεζα που ξέρει να τα απολυμβαίνει. Να τα ξεπλένει κάπου, της να της... Τα στις... κάπου. Να τα δώσουμε στου μεγαλοκαρχαρίε. Κάπου να τα κουμπίσουμε στα πενισνάδικα, στα σούπερ μάρκετ. Ξέρουν Αυτό. να τα ξεπλύνουν αυτοί. Θα αυτό, μη φοβάσαι. Και αν δεν το κάνεις μόνος σου θα στα το κράτο να ξεπλύνει. Επειδή όλο αυτό το παραμύθι, μένουμε σπίτι, μέλλουμε σπίτι, όσοι μα έχουν πρέξει. Πιέσει έξω, παιδί μουσυ, έξω, Αφού μα έχουν πρέξει, φιέζει να τελειώνουμε μερικού μάκε. Ποιο είναι μερικό Ε, Κάποιον θα βρει έξω, δεν λέω τώρα κάτι άλλο. Α, όχι, νομίζω πω σε μένα. Εσύ είναι δυνατόν να είσαι μαλακό. Σε έχει ακούσει ο κόσμο τόσο καιρό. Πιστεύει ότι έστω και ένα θεώρησε ότι σε μαλακό, όχι. Δεν νομίζω. Και εγώ, μπροβομαι. Πολύ κρίση. Αλλά αν δεν ΣΥΡΙΖΑ, όλα Γεια σα, παραπολιτικά εκεί. Ναι, ναι. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Μπουγλάνο, τι ώρα τον έχετε σε εκπομπή. Oh, σε περίοπτη θέση. Mm. Ε, στι 12.12. Ναι, αν ενδιαφέρεστε δηλαδή και ψάχνεστε πότε να πάτε τουαλέτα. Όχι, να σα πω κάτι Βολεύει. Ε, τώρα έχει κάποια χιουμοριστική εκπομπή. Και στι 12 έχει χιουμοριστική, να το πούμε και αυτό. Ναι, εντάξει. Ε, τώρα είναι η χιουμοριστική. 12 με 1 είναι ο Μπουγλάνο. Τώρα 1 με 2 ποιο είναι. Η Ελληνοφρένεια. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πολύ να είστε καλά. Αυτό θέλατε? Ε, ναι, ν. Ναι. Α, μόνο, είναι αρκετό. Εγώ εξυπηρέτησα όπως θέλετε, Είστε ευχαριστημένος από το 1 έως το 10. Ε, το το 10. Α, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά γιατί το βλέπουν οι ανώτεροι που τρίβουν γενικώς όλες τις επιχειρήσεις τα χέρια τους να δούνε μετά από αυτήν την κρίση ποιοι θα φύγουν. Θα μοιραστούμε τα βάρια της κρίσης με τρόπο δίκαιο όπως το κάνουμε μέχρι σήμερα. Για να έχουν όλοι μετά. Μέρισμα από την αναπτυσσιακή έκρηξη που θα ακολουθήσει. Ε, το θα πληρώσουμε, λέει, όλοι και τα λοιπά. Να πλήρωσουμε γιατί να μην πληρώσουμε. Γιατί θα... θα πληρώσουμε είναι. τώρα ισομερό και θα εισπράξουμε ισομερό μετά όταν έρθει η έκρηξη ε. τη ανάπτυξη. Ε. Και ε. αυτό δεν ε. είναι ε. με τα δύο χέρια, Μούλτζα, αυτό είναι και με τα πόδια μαζί. Ε. Όχι ε. για το Μιτσοτάκι, για το κάθε ζώο που τον πίστεψε. Ε. Και κάθε ζώο που τον πιστεύει ακόμα, βέβαια. Να σου πω ένα καλά για... δεν το ξέρει αυτό. Θα καταργήσει δηλαδή το άρθρο 107 του Συνταγματό. Το οποίο δίνει συνταγματικό δικαίωμα. Φοροαπαλλαγή στου εποπλιστέ. Και θα πληρώσουν δηλαδή. Αυτό ε, ναι, πιστεύει. τι νόμιζε. Είμαι σίγουρο γι' αυτό. Λοιπόν, ένα ακόμα να σου πω γρήγορο: Ότι επειδή έχω δει τώρα ε, την αστική τάξη να κάνει διάφορε δωρεέ, θα τρέξει πάλι το κόπο να χειροκροτήσει. Αυτοί που του φάρανε εδώ πέρα, η αστική τάξη και ο καπιταλισμό, πετάνε ψυχουλάκια τώρα από εδώ και από εκεί για να σώσουν ό,τι Γιατί και η ίδιοι Είναι αυτό που λέει: Τρέμει ο Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό και το Γιάννη. Γιατί ξέρουν ότι μπορεί και ο λαό κάποια στιγμή να ξυπνήσει και να του πάει παραμάτω μα. Ναι, ναι. Μην ξεπλύσεις πολύ γεια, ο λαός. Αλλά φοβάμαι ότι ο λαός πάντα θα παραμείνουμε εκεί που ήμασταν. Λοιπόν, φιλάκια και με αγάπη Δημητράκη. Γεια σου δημητρακη τα! κατά, τα κατά, κατά, Μυρίσε λίγο 21η Απριλίου. Λίγο όμως, λίγο αλλά έχει μυρίσει. Μύριση... Για τα καλά εδώ και καιρό δεν είναι μόνο σήμερα. Αυτό είναι το ωραίο με την 21η Απριλίου, ότι είναι μια μέρα που ξεκίνησε ένα πραξικόπημα, αλλά όμως μυρίζει και μεσα στη δημοκρατία η συγκεκριμένη μέρα, μάλλον επειδή πέφτουμε στον Απρίλιο που έχουμε πολύ έντονες μυρωδιές έτσι και αλλιώς. Και από λουλούδια, και από αρνιά, και από διάφορα ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά στον πλανήτη τα πάρα πολύ σοβαρά αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, στις γειτονικέ χώρες στην Αμερική, έχουμε και τον Κιμ Un με την υγεία του διάφορα σενάρια, πληροφορίες δεν ξέρω εγώ ειδήσει τι άλλο θα ακούσουμε από εκεί και τι άλλο θα συμβεί μέσα σε όλα αυτά λοιπόν γύρισε ο παλιάρα από το Ιράν που είχε πάει να, να παρει μέρος σε ένα σύριαλ που θα έκανε Έναν Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, κάτι θα έκανε μέσω κορονοϊού. Έχει γυρίσει εδώ στην Ελλάδα. Αλλά όμω επειδή ποτέ δεν ησυχάζει και μαζί με αυτόν και η δημοσιογραφία που τα παρακολουθεί όλα αυτά, ο Γιάννη ψάχνει. Πάμε την ερώτηση του εκατομμύριου τώρα. Ναι. Θα παντρευτεί, θα κάνει οικογένεια. Θα ήθελα να κάνω οικογένεια, ναι. Τα <σοχ> <σοχ> τελευταία χρόνια το σκέφτομαι. Τι σε σταματάει, πώ το πει, Δεν βρίσκει τι κατάλληλε. σταματάει κάτι. Το άριο ψάχνω για να τεκνοποιήσω. Άμα oh, ψάξει, κάπου θα το βρει ένα Οάριο. Θα βρεθεί. Μόνο του το ψάχνει έτσι. Ένα... Ψάχνει γενικώ. Αυτά είναι πολύ σοβαρά, γιατί γι' αυτό τα μεταδίδουμε κι εμεί εδώ. Διότι η δημοσιογραφία επιτελεί έργο. Είναι λειτουργήμα, όπω λέγαμε κάποτε. Και του δημοσιογράφου, μέχρι πρώτην Η αναρχική, γενικός αυτό ο χώρο του αποκαλούσε ρουφιάνου για πολύ συγκεκριμένου λόγου. Τώρα όμω έχει αρχίσει κι ένα άλλο χώρο να αποκαλεί ρουφιάνου στου δημοσιογράφου. Ήτανε προχτέ σε ζωντανή σύνδεση στο δελτίο του Α, αν δεν κάνω λάθος, και παρακολουθούσαν ποιοι είναι έξω από τις εκκλησίες, τι κάνουν ακριβώς, και βγαίνουν οι χριστιανοί και λένε και αυτοί ρουφιάνους, τους δημοσιογράφους. Ουρές πιστώνα Αφροδίτη στο παρεκκλήσι του Ιερού Ναού της Αναλήψεως. Έτσι νεέφη βρισκόμαστε στην, Ενεάπολη, στην Πολύχνη στον Ιερό Ναό της Αναλήψεως στο παρακλήσι του Αγίου Φανουρίου εδώ έχουν βάλει τον, ε, την εικόνα του επιταφίου και σειρέουν πιστοί από την περιοχή προκειμένου να προσκυνήσουν την εικόνα του επιταφείου να ανάψουν ένα κεράκι να νιώσουν την κατάνοιξη και το θείο δράμα της σημερινή ημέρας έχει αρκετό κόσμο από νωρίς που φτάνουν εδώ και, δημιουσιογράφη. και... Δημιουσιογράφη. Ε, καταλαβαίνετε Υπάρχουν αντιδράσει σχετικά με το ρεπορτάζ. Αντιδράσει σχετικά με το ρεπορτάζ, επειδή δείχνουμε την εικόνα, δηλαδή με τι ουρές των πιστών στο παρεκκλήση. Αφροδίτη, αφού είναι μια πραγματικότητα. Ε, υπάρχουν υπάρχουν αντιδράσει σχετικά με το ρεπορτάζ. Καταλαβαίνετε, ο κόσμο δεν θέλει να. Ε, θεωρεί υπεύθυνου του δημοσιογράφου και τι κάμερε. Ρουφιάνοι, οι δημοσιογράφοι περνάνε από πίσω και τα λένε. Δεν περνάνε γιατί. Ακούγεται από βάθο η φωνή, γίνεται καθαρή όταν πλησιάζει το μικρόφωνο και μετά ξαναχάνεται. Γιατί έχει απομακρυνθεί, αλλά ξαναγυρίζουν όμω να ξαναπούνε ρουφιάνου. Του δημοσιογράφου, επειδή αποκαλύπτουν του χριστιανού και σε ποιε εκκλησίες Εμεί στην, στην Ηλίουπολη, πάντως να ξέρετε ότι έγινε περιφορά επιταφείου. Δεν το πήραν χαμπάρι καθόλου τα μέσα ενημέρωση. Στην Αγία Μαρίνα, ο αρχηγό εκεί, ο αρχημανδρίτη, ε, έκανε περιφορά κάνα τρίωρο. Είχε πάρει όχι κανονικό επιτάφιο απλά ο ίδιος με καμιά δεκαριά ακόμη άτομα έκαναν περιφορά εν είδε φύου, σε αρκετούς δρόμους υπάρχει βίντεο αλλά στα site των νοτιών προαστείων κάτω δεν είναι για να το βλέπουν πάρα πολύ για να μην και παραδείγματα όλοι οι υπόλοιποι αλλά κάποιοι τιμήσαμε και αυτήν την ημέρα ε, στα παράθυρα βγαίνουν πάρα πολύ καλλιτέχνε να πουνε τα δικά τους αυτή την εποχή έχουν αποκοπεί από το κοινό τους και έχουν ανάγκη να μάθουμε τι κάνουν α πούμε αν ξυρίστηκε όταν η μανίδη και ανάφεσαι μουστάκι, ο σπαλιάρας που ψάχνει το Άριο αλλά δεν έχει σχέση με αυτούς βεβαίως βγήκε και ο Διονύση Σαββόπουλος Θέλω κλείνοντας να ρωτήσω, αν αυτή η περιπέτεια που κλειστήκατε σπίτι, ξέρω ότι είστε ένα άνθρωπος βαθιά δημιουργικός, σας έχει εμπνεύσει για το επόμενο έργο σας. Πού θα το πηγαίνατε, ναι. τι τίτλο θα βάζατε σε αυτό. Μου δώσατε ένα τίτλο Είπα, για το... Δεν ξέρω το να σας πω, μιστέχεται. αλλά σκαρώνω διάφορα ναι. σατυρικά ή εύθυμα. Να, να σας πω, ναι, ναι. μαζί με τις ευχές μου, ναι. να σας πω ε, δύο στιχάκια ναι, ναι. Για, για αυτούς που είναι άλλο των 65. Βεβαίως. <χε> Εμείς του εξήντα η ευπαθής, του τσιόδρα η ποντάρουμε πως θα είναι τριάν Του Πάσχα ο αμνός και νικημένος ποιος, ο κορονοϊός. Χρόνια πολλά. Ακούσαμε και τα τραγούδια. Από τα παράθυρα καλό ήταν, αλλά δεν ήταν σαν τα τραγούδια που φτιάχνουν οι θεοί του διαδικτύου με το σκόιλ ελικίκου. Σκόιλ ελικίκου, σκόπος μετζήτου νέου ου Για να μην λαμβάνουμε δίσκοτα πρίβανση Στους επιθήκη ακούσεις τους λήψη και μεταμόρφωση και μεταμόρφωση Προσθέσεις και έλεγχου λιμόχθηκαν εμπαιδεύσεις Χαπ, χαπ, χαπ, χαπ Λίμποξη μικροβιακή Διάγνωση νοσοκομιακών προσευχή Τα τρία Έχει πάρει όλες τις λέξεις, αυτές που έχουν τσαλαπατηθεί και έχει τις έχει συνθέσει και έχει φτιάξει αυτό που ακούμε μέσα σε αυτά τα σκόηλε ηλικίκου. Υπάρχει και κάτι που είναι σε σωστά ελληνικά. Δεν είναι όλα λάθος για τέσσερα-πέντε λαθάκια που λένε και οι υπουργοί κυβέρνησης. Διαβάζουμε διαχρονική εξέλιξη λοιμόξεων είναι αυτό το κεφάλαιο και λέει τι λέει εκπαίδευση. Το 2003... Εμφανίστηκε η επιδημία του AIDS, μια επιδημία που άλλαξε τον τρόπο αντιμετώπιση των νοσημάτων από την παγκόσμια ιατρική. και, και, και. Ποιο 2003, από τη δεκαετία του 80 έχει εντοπιστεί, ανακαλυφθεί, εμφανιστεί, και όχι το 2003, γιατί αυτή εδώ είναι σωστά τα ελληνικά, αλλά όμω είναι λάθο εντελώ πληροφορία, γιατί υποτίθεται επιμορφώνουνε, πρέπει να το έχουν ψάξει, τυπλό τσεκάρι Έτσι λοιπόν, ένα άλλο θεό του YouTube ε, πήρε του Βουτσά το σχετικό και το έκανε εξή. Έτσι λοιπόν το sit boink έγινε sit spoil από το spoil ελικίκου ή ελικικού δεν ξέρω που τονίζεται, μάλλον κανείς δεν ξέρει είναι μια λέξη που την έφτιαξε το ίντερνετ το μόνο του η μετάφραση, αυτέ ενέργησε και έφτιαξε αυτά τα θεϊκά που ακούσαμε, κάποτε φτάσαμε στο τέλος τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, τώρα ακολουθεί λαός και αμέσω μετά μαγκαζίνο Γεια σας Ξέρει ποια Ω, παιδί είχα τώρα γαζεύοντα στο Ιντερνετ. Ποια? Ραχίλ Μακρύ. Ωρε, παιδί μου, μαγειό, μαγειό. Όχι, ρε, κάτι. Το φουστάνι το κόκκινο αυτό που θα κάνει και εγώ φωτογράφηση, ποιο. <Κι>, όχι, έβαζε ότι ο ιός είναι μουφα. Ε, τι τι θέλει, Ραχίλ Μακρύ. Υπάρχει πια... μεγαλύτερο ιό από τη Ραχίλ Μακρύ και σε αυτό. Είχε χαθεί αυτό το Σούργελο. Πάρτε κάνα τηλέφωνο ρε, να μα πει. Τι να πω, παιδί μου, με τη Ραχίλ Μακρύ στο τηλέφωνο. Πα καλά, έχω η χώρεξη. Πάτε να γυλάσου. Καταρχήν, εγώ βγαίνω 5.30-6 ώρα για δουλειά. Να μα πει κάποιο μαλάκα οδηγό, συνέχεια το ακούω αυτό, ή πελάτη, που λέει Τι ώρα είναι αυτοί που μαζεύουν τα σκουπίδια. Έτσι. Να μα πει ποια είναι η κατάλληλη ώρα. Σε 6 το πρωί, 3 το μεσημέρι. Για να βγούμε να πούμε ένα ευχαριστώ, ένα χειροκρότημα, κάτι. Δεν το πει μαρεύα, πότε χειροκροτάμε το σκουπιδιάρι. Και θα λέμε Καλημέρα στι γυναίκε και στου άντρε που θα του κάδου τη γειτονιά μα. Δεν θα είναι πια όρατοι, όπω ήταν για κάποιου. Ο κόσμος που λέει αυτή τη βλακία είναι τι ώρα είναι αυτή που μαζεύουν τα σκουπίδια Δεν υπάρχει ώρα κατάλληλη ό,τι ώρα για να βγουν είναι ακατάλοι για το μαλάκα τον πελάτη ή το μαλάκα τον οδηγό. Κάτι άλλο. Θα ήθελα να πω ότι ο, ο μισό του είναι αόρατο. Αυτή δεν είναι καθόλου αώρα. Αυτό το άρατο και... από πού το επινείο μήπω από τον εαυτό του. <Τι> Αυτέ τι μανιέ, όλε που λένε στην τηλεόραση, δεν έχω ακούσει ένα επιστήμονα πώ θα βοηθήσει τον κόσμο. Τον κόσμο δεν τον έχω ακούσει. Εκτό από το κλειστείτε στα σπίτια σα, αυτά που έλεγε και, και ο άλλο με τον Bill Gates, να βάλουμε την ταφόπλακα στο χέρι μα για να μα παρακολουθούν όπου πηγαίνουμε σαν τα βρακελάκια. Λοιπόν, δεν έχω ακούσει κάποιον να πει κάτι σοβαρό. Να ξέρει, φίλε μου, ότι για τον ιό, για να μπει ένα ιό μέσα στον οργανισμό, όταν εσύ φτερνιστή βγάζει, αυτά τα λένε, μέχρι εκεί τα λένε, λένε 100.000 στα Το κάθε ένα σταγονίδιο. Επάνε ω πολλού Ιού. Όταν αυτό έρθει, ο Λιό από σένα, ναι, έρθει σε μένα ναι, και κάτσε πάνω στο σάλιο μου για να κολλήσει. Βγάζει μια ουσία που λέγεται με μαγλουτινή. Με αυτή φύλλα αυτή τον... την. Αυτή την μαγλουτινή αυτή με το σάλιο, είναι σε μεγάλη έλλειψη πολύ βουλευτέ και κυβερνητική. Και φτιάχνει. Ακριβώ. Και αφού κάτσε πάνω, βγάζει μια άλλη ουσία που λέγεται με βραμηνη δάση, σπάει τον πιλό προστασία του κιτάρου και μπαίνει μέσα στον άνθρωπο και αναπτύσσεται. Αυτά όλα τα λαμόγια που βγαίνουν στην τηλέφωνοι και παίρνουν όλοι αυτοί οι καθηγητέ, παίρνουν. Επιδοτήσεις και χρηματοδοτήσεις για να κάνουν τις έρευνες Δεν βγαίνουν να τα πούνε Και αυτά τα ξέρουν από τότε που πήρανε το πτυχίο στο Πανεπιστήμιο Πού είναι 15, 20, 30, χρόνια, 40 ε, κοίταξε ένα άδερο στον Πανασό Και μου είπε ο Ξογίνος στο Μητσοτάκι Βάζει κουφάλα κουφά λαοτσίπρα μου λέει Έβαλε τον ελληνικό λαό να μην το ψηφίσει Για να μην τραβάει ένα σωρό που τρα... Τώρα σήμερα ο, ο Μητσοτάκη, τι τυχερό άνθρωπο λέει είναι αυτόδρα. Ναι, γι' αυτό το έκανε σκατά και... τα έκανε κατά ο Τσίπρα όλα. Τα έκανε κατά πέντε χρόνια ο Τσίπρα για να μην τραβήξει αυτό τώρα. Ήταν ικανό. Φαντά... Αλλά ήταν σχέδιο, φαντά... ήταν τόσο ικανό, φαντά... ήταν ικανό για όλα από ό,τι φάνηκε φαντά... και τα φαντά... έκανε τόσο σκατά ναι, για να το τραβήξει άλλο. Ναι, ναι, φαντάζομαι φαντά... να τα πούσε κι εσύ. Τι θα άκουγε ο Τσίπρα στο Τσερνομπύλ, πήρε φωτιά, άλλο κακό μα ήρθε. Σεισμούσα, εφτάνησα. Πρε τι δώρο, μας ή συνταξίνοι δεν μα. Αυτό είναι ο φίλος σας. Ενώ ήθελα στην τσάπα, Μάλιστα. Α, Το αλά. ακούσαμε και αυτό.